όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Μ' αγαπάς, Καλέ μου, αγαπημένη μου, άντρα μου. Οι μας καλημέρα σας. Καθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, όλο συγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πεςτε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Πικρή, μικρή μου αγάπη. Επισόδιο 9. Η Μπάρετ τη Οδού Βουίμπολ. Κείμενο... Ανάγνωση, η Ρακλής Λογοθέτης. Ήχοληψία, μίξη ήχου, μουσική επιμελία, ο συνεργάτης χωρίς όνομα. Διαγεκομένη γραμμή Η μοίρα του παρόδιτη που θα ακολουθήσει μέχρι τέλου την Ελίζα Μπεθ Μπάρετ. Στη διαλεκτική του σώματο, δύο ελλείψει σπανίω αρμολογούν μία πληρότητα. Γι' αυτό το μακρύ ποδάρι του Μιχαλιού και το κομμένο του Ρεμπό. Δεν κάνουν ένα σωστό πόδι, ούτε καν ποιητικό, ενώσο δεν βρίσκεται τρόπο να ρημάρουν, έστω δύσκολα, η με την Μασαλία. Στο δικό της σώμα, πάντως, η Ελίζαμπεθ κατορθώνει να συνερέσει δύο αδυναμίες σε μία εξαίρεση από τον κανόνα της πληρότητας, αφότου τουλάχιστον από το 1821 η εφηβεία της πρικίζεται με δύο δώρα νοσηρώς εναρμονισμένα. Πρώτο, η κίνηση της ανάσας. Πάντα δύσκολη, με κρίσεις ακατάσχετου βήχα, πιθανότατα αγχωγενούς τιολογίας. Κατάσταση πνευμόνων, προβληματική. Η υγρασία και τα παγωμένα, ακόμα και στις ευπορούσες τάξεις, σπίτια. Εκείνος ο αέρας που κατεβαίνει σφυριχτός από τις καμινάδες. Το σαράκι, η υποψία του, τρώει τα σωθικά. Ένα βήμα πριν τη φηματίωση. Δεύτερο, η ανάσα της κίνησης. Αναγκαία για κάθε καλπασμό, ως την πτώση. Η τυπολογία του ατυχήματο είναι γνωστή. Αναντιστοιχεία μεταξύ αγυμονούς πρόθεση. πρόθεσης και με ευτικής ενέργειες. Η ειδική για την περίπτωση συνθήκη, πτώση από το άλογο. Με συνέπεια, βλάβη στις προδηλίκες στήλη. Μόνιμη. Οι περιστάσεις αδιευκρινίστες. Το χέρι, άγνωστο. Μπορεί και το δικό της. Η Ελίζαμπεθ, στη σύντομη ζωή της, θα πορευτεί αγκαζέ, με αυτές τις δύο ανεξάλληπτες ευπάθειες. Με τη χάρη τους θα πάρει βαθιές και θα κινηθεί σε μεγάλα μήκη όσο ελάχιστες γυναίκες της εποχής της. Το χέρι που επιφέρει την πτώση μας, σπάνια το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως το βλέμμα, στην περίπτωση της Μπάρετ, του πατέρα. Θερμό, με κάτι το δασί, συγκινημένο, επιφυλακτικό. Ευνοεί το ταλέντο της κόρης του ο κυρίος Μούλτον Μπάρετ, αλλά δεν είναι πρόθυμος να επιδοκιμάσει τι συνέπειε του, μια τάση για πνευματική σπατάλη, ασωτεία των ιδεών, συναισθηματικό εκχειλίσμα. Συντηρεί την σπίθα της πρωτότοκης ο κύριος Μπάρετ, αλλά φοβάται, δικαίως, την πυρκαγιά. Φροντίζει τη μορφωσή τη, αλλά συμμορφούμενος με το νομοκανονικό, μοράλ, ήθος της εποχής, δεν ξεχνά ότι τα παραμορφωμένα κορίτσια γίνονται ανυπόφορες γυναίκες. Είναι ανυπότακτη, μικρή, με εφήεια που εγγυάται αλλόδοξες κλείσεις και ίσως ίσως διεστραμμένες προτιμήσεις. Από τα δέκα της χρόνια απολαμβάνει μορφωτικά αγαθά προορισμένα αποκλειστικά για αγόρια. Την ιδιωτική προπαρασκευή που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο σε διαπρεπή σχολεία, όπως το Charter House, λάθρα σχεδόν, στο πλαί του αδελφού της, με το δασκαλό του, μαθαίνει ελληνικά. Και καθώς τα κλασικά γράμματα έχουν απότοκο κλασικές το 1820, σε ηλικία μόλις 14 ετών, θα γράψει, με πρότυπο τον όμηρο του Πόου, το επικό ποίημα «Η μάχη του Μαραθώνα», το οποίο ο υπερήφανος πατέρας θα τυπώσει σε 50 αντίτυπα. Το 1826, με μια ξαφνική στροφή, θα δημοσιεύσει, υπό την σκιά του Λόκ, το «Δοκίμιο περί της Νοήσεως», ποιητική λαθροχειρία σε φιλοσοφικό αντικείμενο. Μετά από χρόνια, το 1833, υποστρέφει στις κλασικές αγάπες. Θα μεταφράσει με πυρετό εργασία 12 ημερών την εσχίλια τραγωδία προμηθέας δεσμό της, στην οποία κατά πανέρχεται επανέρχεται ανασκευάζοντας το αρχικό αποτέλεσμα. Οι απόπειρες αυτέ. Θα εκλειφθούν αργότερα από την Ελίζαμπεθ ως νεανικά αμαρτήματα, μα πρόκειται μάλλον για τροχειοδιοκητικές βολές. Καμιά φορά χρειάζεται να φωτίσεις πολλούς στόχους για να βρεις τον δικό σου, στην αλλαγή του καιρού που έχει ήδη επέλθει. Η παρατεταμένη Γαλλίνη προμηνύει θύελλε. Η μητέρα τη Ελίζαμπεθ πεθαίνει το 1828 σε ηλικία 48 ετών, αφού ανταποκρίθηκε επάξια στην πεδοποιητική της αποστολή. Ταυτόχρονα, ο άγριος δυτικό άνεμος φλογίζεται, η Καραϊβική καίγεται, οι σκλάβοι της Τζαμάικα ξεσηκώνονται. Ο κύριο Μπάρετ. Ιδιοκτήτης συζύγου, στην Αγγλία, και υποζηγίων στις μακρινές του φυτείες, χάνει του κετούς της πρώτης και τους τόκους των δεύτερων. Οι δευτερεύουσες απόλυες έχουν ως πρωτεύουσα συνέπεια την περιστολή των περιουσιακών του εσόδων. Υποχρεώνεται να αλλάξει τρόπο ζωής και να προβεί σε δραστικές περικοπές το πολυέξοδο και απαιτητικός προς τη συντήρησή του Hope End, αυτή η ανατολική φαντασία, πωλείται το 1832 και η οικογένεια νοικιάζει για την επόμενη τριετία ένα εξοχικό σπίτι στο Σίδμουθ του Ντέβον, στον Βρετανίκο Νότο, όπου έχει ήδη αρχίσει η ακμή των Λουτροπόλεων. Πράγματι, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων ως επακόλουθο της βιομηχανικής επανάστασης, συμπαρακολουθείται από μία συμμετρικός αντίθετη ροπή. Την φυγή προς την Ήπεθρο, τη λαχτάρα της εξοχικής κατοικίας. Απέναντι σε κάθε Μάντσεστερ ορθώνεται ένα Μπράιτον, ενώ το Μητροπολιτικό Λονδίνο, η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, κυκλώνεται από ένα δίκτυο περιαστικών οικισμών. Ο αέρας του Σίδμουθ... κάνει καλό στην υγεία της Ελίζαμπεθ... η οποία... καθώς βυθίζεται όλο και περισσότερο... στα διαβάσματά της... παραχωρεί ευχαρίστος τον τίτλο της οικοδέσποινας... μαζί με τις δισβάστακτες υποχρεώσεις του... στην αμέσως επόμενη αδελφή... την Ανεριέτα... που δεν θα αργήσει να μεταβιβάσει με τη σειρά τη αυτά τα καθήκοντα... στην τρίτη μεγαλύτερη αδελφή... την Άραμπελ. Για γάμο, Τη Ελίζαμπεθ, ούτε λόγο να γίνεται. Εν προκειμένου, μία τυπική πρόφαση ή κατάσταση τη υγεία τη συμβαδίζει με μία ουσιώδη επιθυμία, την ανεμπόδιστη από γαλήνιε δεσμεύσει πνευματική τη αυτοσυγκρότηση. Παραμένοντας τέκνο της εποχής της, η Ελίζαμπεθ βρίσκεται σε οξία αντίθεση με το πνεύμα της. Μία αντίθεση που θα υπονομεύσει αργά αλλά σταθερά και θα διαβρώσει εις βάθος τη σχέση με τον πατέρα, συνεπή εκπρόσωπο της εποχής και των πατριαρχικών της εκβλαστήσεων. Η μακρά βικτοριανή εποχή ξεκινά πριν από την ανάρρηση τη Βικτωρία στο θρόνο και υπερβαίνει το θάνατό τη. Είναι στην κυριολεξία αιώνια, εγγενιάζεται στο τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων και τελειώνει με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κρατά 100 χρόνια. Χαρακτηρίζεται από την αλματώδη ανάπτυξη της βρετανικής αυτοκρατορίας και την πρωτοφανή συσώρευση πλούτου, την υπερηφάνεια και την προκατάληψη, την υποκρισία της ετικέτα και το πρωτόκολλο της λέσχης, τις υποδρομίες και το κρίκετ. Εσωτερικά, αυτή η εποχή συγκροτείται ως ένα σύστημα γαμήλιων υπολογισμών και λογιστικής διαχείρισης του αισθήματο: Αναπτύσσεται στην μεσοτυχία σύφυλλης και φυματίωση. Οι πρώτοι καταπολεμάται με την προσπάθεια ελέγχου της πορνίας. Τα υγιεινά μπορτέλα αποθεώνονται, ως προπύργιο της αστική ηθικής. Η δεύτερη προωθείται με την ανθυγιενή εργασία, θεμέλιο της βιομηχανικής ανάπτυξης. Η εποχή ενθαρρύνει την ερωτοτροπία και αποθαρρύνει τον έρωτα. Θαυμάζει τα φτερά, αλλά προτιμά την πεταλούδα από τον άγγελο. Θυσιάζει την αρέσκεια και αποστρέφεται το πάθο Συγχωρεί την πρόκληση μόνο υπό την προπόθεση να ανταποδίδεται παιγνιοδό. Επιβραβεύει την κομψοπρέπεια αλλά ποτέ την κοψότητα. Κυρίαρχο πνεύμα τη εποχή είναι το απνευμάτιστο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.